Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» <σμίλια> Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου <σμίλια> Μουσικέ στήξεις <ο> Δημήτρης Αρσενόπουλος <σμίλια> Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας γοητού Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Λευτάμε τις έσουλα. Σύκονο τίμολος το ψηλό βουνό τη χιονισμένη κορφή του να καμάρωστη σομορφιάς της Ιστάρ, της θεάς του έρωτα. Απλωνόταν μπροστά κατά τη μεριά που βασιλεύει ο ήλιος γαλάζιο το Αιγαίο, οι άνθρωποι με τις σημητικές φάτσες ανακατέβανε τα αρώματα, τα μπουκαλιάζανε να τα στο εξωτερικό, όλη η μειονίοι, κατά που τη λέει ο Όμηρος, πλούσια χώρα, γιωμάτι χαλκό και άργυρο και χρυσάφια, δούλευε φέρτε. Ζήλευε ο Ασούρ τη χώρα των Λού Ουντή, της Λιδίας να πούμε όπως την ξέρουμε εμείς και το ποτάμι της. Ο Πακτολός κατέβαζε με την άμμο του πόλη κατάψυγματα ψήματα του χρυσαφιού. Πότιζε την παχιά καστανόχρωμη γη των κάμπων, και γιομίζανε τα στάρια οι ελιέ στα σταφύλια, αυγατίζανε τα δάση, ή φαίνανε χαλιά με θαυμαστά χρώματα, πλούτενε ο κόσμος και καταπουλέει ο ηρόδωτος, λιδή πρώτη ανθρώπων των ημίς ίσομεν, νομίσματα χρυσού και αργύρου κοψάμενοι εχρήσαντου. Ήταν δηλαδή ένα βασιλιά ο γίγη που είδε και δεν τα βγάζει πέρα με τι συναλλαγματικέ αδερφάκι πήξαμε στο γραμμάτιο και του έκοβε κι όλας η κλάβα του. Λέει το λοιπόν: Φέρτε εδώ πέρα όλα τα χρυσάφια και τα σήμια κύριοι, να τα σφραγίσω και να τα κάνω λεφτά, να έχετε να πορέβεστε Και τα σφράγισε. Λέοντα και τάβρων αντινότωσες στραμμένους και τρία έγκυλα, κι άλλα παράξενα, αλεπούδες που τρέχανε και κεφαλήνε λάφου κι έτσι μας συνάναψε τη φωτιά και γεννηθήκανε τα λεφτά ανάθεμα τον πατέρα του γίγη, της δυναστείας των μερναδών και του γιού του του άρδη, που τα έκανε πιο πολλά και πιο σημαντικά. Λέω δηλαδή και να σηκώνει τη τρίχα. Ωραία, τι ωραία τη βόλεβοντουνιά πιγνύει αυτό ο τράγο να μα κάνει τη φτιάξη με τα λεφτά. Πάγαινε στο μπακάλι, Καλημέρα κύριε, εδώ δημοπόλα. Με κόπτετε λίγο σαλάμιον του ανέμου που πολύ το γουστάρι μανδάμ να κολατσίσομεν, και βάλτε και τυρί κασκαβέλι να παχύνουμεν. Μάλιστα. «Και πάρ' τα πόδια σου μπάσταρδε», έκόβε καρπαζά στον μπακαλόπεδο. Τι κάμνη, τίποτες, διότι δεν υπάρχουν και δεν ανακαλύφθησαν ακόμα τα χρήματα. Να το πάρετε και σας χρεώνω με ένα κρόσι από χαλί. Πάγενες να κάνεις ρούχο, κόψε ένα μεσχιστό σακάκι στη μέση να παίρνει αέρα από αυτός μου. Μάλιστα, το θέλετε σταυρωτό για μονόπεδο και μου στέρνετε πέντε μπουκαλάκια μυρωδιά μόσχο να πατσίσω Τέτοια μπερκέτια να πούμε είχε ο κόσμο Και όχι όπω σήμερα που έτσι και δεν ακούγεσαι μεταλλικά Δεν γυρίζει ο άλλος να σου δώσει πεντεφάσκελα Αλλά σε λέει πατηράκι και φτύνει μέσα στη μάπα σου Χωρίς να δίνει ένα παρά σημασία Που οι πολίτες είναι πάντε σύσοι έναντι του νόμου Μένα μου λε. Και η κατοικία εκάστου είναι απολύτως απαραβίαστος που τον ήξερε ούτε που τον είχε ποτέ στο ακουστά το γίγει ο Ανέσης ο Κρέμπας. Καθώς, τότες που τον έστερνε ο γέρος του σχολείου και τα λέγανε αυτά οι δασκάλοι με την παπαγαλή ζαβωνή, ο Ανέσης ο πουλάγε τα βιβλία του σε ένα γέρο παλιατζί όξω από το Πολυτεχνείο και πάγαινε στο Σιναμπάρ να δει τον Έλμο και τον Πέτρο. Κι ο κερατόγευρος ποτέ δεν του δίνε παραπάνω από φράγκο και το συναμπάρι είχε μία και δεκαπέντε πρώτη θέση απάνω και νενίδα λεφτά κάτω. Πάγαινε το λοιπόν κάτω ο Νέστος και οι άλλοι από πάνω φτύνανε, κατουράγανε, ρίχνανε ρεγκοκέφαλα και σπάγανε πολύ κέφι με το προλεταριάτο της δεύτερης θέσης που του κάνανε τα ρούχα μαντάρα. το οποίον, αποθανόνο ο γέρος του και μεγαλός του ο Κρέμπας, έπεσε στην αλήθεια. Πήρε τότε και καμιά σαρανταριά χιλιάδες πληρονομιά, Έπεσε στον καλό κόσμο, φύλαγε χέρια, γνώρισε κάτι παραλίδε, τι κάμνετε αγαπητέ, έφτιανε και τα νύχια του μανικιούρ, χαρτί, γυναικάκια, τη καθάρισε τη 40 με γναπή κείμενο. Και διορίστηκε μπηλιαδόρο στο καζίνο του Διόνισου. Φέτ φοζέ, ριένε βαπλή, έπεφτει μπήλια στου αριθμού και αναστενάζανε οι κυρίε που μένανε τα πει. Ωραία εποχή. Έτρεχε το χρήμα ποτάμι και περνάγανε φύνα οι μάγες. Λα, λα, Με την πύλια όμως αδερφάκι δεν γίνεται δουλειά. Διότι είναι τώρα να τα μαζεύει ο άλλος στις μάρκες να βουν αλάκι και σένα να σου ρίγνουν εμεροκάματο ενάμιση κατοστάρικο. ο στάρικο. Ζήλευε ο Ανέσης που τα έπαιρνε ο κόσμο και σκέφτηκε να κάνει μια κομπίνα να ανακονομάει κι αυτός. Πήρε το λοιπόν τον Αρτέμι που πλέρωνε και τα μάζευε με το φτιαράκι Και πήγανε να πιούν ένα κρασί Ρησί του λέει του Αρτέμι Αυτοί πλουταίνουνε Και εμείς τη βγάζουμε στεγνή Κάνουμε μια επιχείρα Λέγε Θα φύγω ένα παιδάκι δικό μου Το μιλτιάδι το Σομπίρι. Θα καθίσει στο πόστο Έχουμε τρεις καλάδες πράσινες μάρκες Ανοιχτές, μέτριες και σκούρες. Του πασάρει στις μέτριε γιατί στο ίδιο χρώμα τρία αλλιώτικα δεν βαράνε και πολύ στο μάτι. Θα παίζει ο Μίλτος σε 15 6 νούμερα. Έτσι και χάνει δεν τα παίρνει, του τα αφήνει απάνω. Έτσι και κερδίζει, του τα πλερώνουμε και λες το ένα κομμάτι δύο. Και οι επιθεωρητές που στέκονται από πάνω. Βάστα ντε, σε κορόιδο. Πρώτον, κάνει επεισόδιο με άλλο να κερδισμένο ότι δίθεν δεν είναι εντάξει και είναι σούτο. Ή τώρα το έβαλε ή κάνει λάθο το μέτρημα και κοιτάει ο επιθεωρητή εκεί. Ύστερα, όλη την ώρα δεν είναι από πάνω, κάπου θα ρίξει το μάτι του. Και έχουμε και ένα άλλο. Ποιο. Έτσι και βλέπει ο επιθεωρητή όλη η ώρα πω τα χάνει ο Μίλτο να πούμε. Παίρνει μια χοντρή μάρκα των πέντε χιλιάδωνε να πούμε και του λες του Μίλτου δική σα είναι να τη χαλάσω. Και του πασάρει ψηλέ μάρκε και πάλι έχει και παίζει. Και μα πιάνει κανένα δυο καλέ μπηλιέ και ματσόνεται. Και μετά κόβει πόσε μάρκε κονόμησε και μοιράζουμε στα τρία. Δύσκολο. Ένα ε, αδερφάκι εύκολα μόναχα υπαπάθε ακονομάνει. Μπήκε το λοιπόν ομιλτιάδη ο, ο Σομπύρη Γκραν στο καζίνο, πέταξε ένα χιλιάρικο, με δίδεται μάρκες. χαμογελούσε. Κάπνιζε και πούρο, ρωτήσανε οι άλλοι ποιο είναι ο κύριο, ομογενή εξουδά. Του παίρνει το πρώτο βράδυ χιλιάδε δεκαοκτώ Και μασάνε από έξι ο πάσα ένα και τραβάγανε τα μαλλιά του οι καζιναβόρε. Είπανε όμω, μια και τα πού θα τα πάει. Στο τέλο εδώ θα τα ξαναφέρει. Τρει φορέ τη βδομάδα ανέβαινε στο καζίνο ο Μίλτο και τα κονόμαγε κάθε φορά. Το οποίον την ψηλαστήκανε οι τέτοιοι. Εδώ κάτι γίνεται. Βλέπει τώρα και ο ίδιος ο σφαού που έχει τη δουλειά Ότι πάει όλο και στένεται στο τραπέζι του νες του α, κάνει Και ξύπνιος και αυτός δεν βάζει επιθεωρητές και τέτοια Αλλά πιάνει δυο άλλα παιδιά τζίνια και τα στείνει σαν στο ίδιο τραπέζι Τους έχει εξηγηθεί τα μάτια σας τέσσερα να δείτε τι κάνουν Τα παιδιά εκεί να πούμε Τη δεύτερη μέρα την αλφίζουν τη φτιάξη Λένε έτσι γίνεται. Τους καλάνε τον Έστο και τον Αρτέμι στο γραφείο και για να μην γίνει τσαμπουκάς τον αφήνουνε το μηλό να φύγει. Μέσα στο γραφείο είναι και ασφάλεια, τους παίρνουνε σηκωτούς. Τότε σδέρνανε πολύ στο τμήμα. Τους δέρνουνε λοιπόν καλά και ο έστο περήφανος άντρας, δεν κάθεται να τσαρπάξει, τα λέει όλα. Τρώνε από μήνες 7 ο πάσα ένας και ο Μίλτος χάθηκε. Δεν ήταν κορόιτο να βολευτεί μέσα, το και πήγε στα αλήθεια στο Σουντάν. Και μάλιστα έκανε και προκοπή. Αυτά κάνουν τα λεφτά. Και δίχε τις μεγάλες δίψας ονέστως. Αλλά δεν έπεσε στον υπόκοσμο να πούμε τον ταραφίσο με τους βαριούς μάγκες Κάθισε στον υπόκοσμο του καλού κόσμου Που έχει δουλειές, μυστήριες Ήγουν προμήθεια κοκαίνης στους πλούσιους που την πίνουνε, Ρουφιανή ηλίκια, Άλλες δουλειές όπως να πούμε Τούτη που ήταν ένας βιομήχανος παντρεμένος Και ταρέσανε ταξινάκι ή θελε να έχει γκαρσονιέρα Αλλά φοβόταν τη γυναίκα του και φώναξε τον έστω Θα νικιάς μια θα την πληρώνω εγώ αλλά τα μεσημεράκια να πούμε θα σπας και θα την έχω εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Μάλιστα. Και θα την έχεις εσύ όλες τις άλλες ώρες σπίτι σου να πούμε. Χωνόμισε λοιπόν σπιτάκι «Δrink my fortune » έστως και έκανε τον κύριο αφού κανένας δεν ήξερε το βιομηχανικό. Πέρασε έτσι καιρός, του έφερνε και τίποτα ξεπεταρούδια και μια μέρα εκεί μπανιαριζότανε βαράει το κουδούνι και μπαίνει η γυναίκα του βιομηχάνου. Ωραία δουλειά κάνεις του είπε. «Και τον έφτυσε». «Πού σου». «Μη φτύνετε μαντάμ, γιατί μόλις έκανα μπάλι». «Δεν τρέπεσε, βρε». «Μα χέρι κόπηκε η καρσουλιά. «Και τον έκλεισε μέσα η μαντάμ τον άντρα της, δεν τον άφηνε μύτες τον απόπατο να πάει του». «Ο νέστος έμεινε στον άσο, δεν είχε να δώσει τα νίκια, έχασε και το λουφέ, να τον πάλι κρεμαστός». «Βέβαια τώρα έκανε κάτι μεσάζοντα με εκείνα που ξέρουμε, αλλά δεν έβγαινε λάγο με μικροφ Ένα πρωί το λοιπόν, τυχαία να πούμε, να σου τον και πέφτει πάνω στο χλέμπουλα Βρε με ναι στο αγόρι. Αγκαλιές και φιλιά, καφεδάκι πολλά βαρύ, τα λένε πίτσι πίτσι. Πότε βγήκες ρε Βαγγέλα, θα και Καλά, να τα λένε, εσύ, καλά μια στο γκάμπου. Έλαχε τώρα τούτο ο Βαγγέλλας, «Καλό παιδάκι» και έκανε τι κλειστέ του λόγου Αγγελέας που τον χαρακτήρισε σε σιπός μέλο τη κοινωνία. «Λες αδερφάκι μου και είχε προσωπικά μαζί του, μυστήρια πράματα. Κι του ο εν λόγω Βαγγέλας καλό και φίνο αγόρι, Τυπογράφω το επάγγελμα, αλλά έκανε κάτι μουτζούρες και τον μαντρώσανε. Και στη φυλακή παρέα με τον Έστω όλο και τη γαζόνανε καλά, Λέγαν τα δικά τους, ίδιο κελί, ίδιοι τα ρωτάει λοιπόν ο νέας τους. Τώρα πώς ξηγέσαι. Είναι ένα λουκούμι, κανεί ο Βαγγέλλας. Αλλά με σιδερομίγδαλο. Θέλει γερά δόντια να το μας είχεις. Ρουλάριζε. Το οποίον το λουκούμι είναι ένας κύριο, πολύ κύριο με λεφτά. Πολλά λεφτά. Το οποίον γνωρίζουν το βαγγέλα και λέγουν, ρε εσύ κάνουμε κάτι. Απαντά ο Βαγγέλλας. Μάλιστα ότι γούσταρετε. Ξηγέται τώρα ο κύριος Μουσική Στο Βόλο να πούμε Βρίσκεται ένα παιδάκι καλό δικό μας Ο Περπαιδάκι έχει δουλέψει στην Αυστρία Με πλαστά χαρτονομίσματα Τα κονόμησε καλά το παιδί Με τα μπιλιέτα των δέκα σεληνίων Και αγόρασε ένα χτιματάκι Στην πατρίδα να ησυχάσει αλλά ως καλός τεχνίτης που είναι Και μη έχουν εργασία τα βράδια στο κτήμα Έπιασε και μελέτησε τα πεντακοσάρι τα δικά μας Καλά τα μελέτησε Και σκάρωσε δυο πλάκες φίνες Άλλο πράγμα Να την τρώει μέχρι και ο διοικητής Στης τράπεζα σου λέει Για πλαστά χαρτονομίσματα Ναι για και κάτσε να ακούσεις Φίνες οι πλάκες Και ο κύριο τώρα έλαχε να τρακάρει μαζί του Και δώσανε ταυτότητες Λέει τώρα ο άνθρωπος με το κτήμα. «Εγώ εδώ δεν κάνω λαδιά, αλλά τις πλάκες έτσι και βρω καλή τιμή, τις πουλάω». Λέει ο κύριος, «Πόσα θέλεις». «Τόσα θέλω και να ξεχάσεις που τις αγόρασες». Για λέγε, «Το λοιπόν τις αγοράζει τις πλάκες ο κύριος, όχι τίποτα άλλο, έτσι να βρίσκονται». Γνωστός τώρα και ο Βαγγέλας που ήταν ο που λέει, «Ρε εσύ κάνουμε έτσι για γούστο μια πρόβα να δούμε αν πετυχαίνει το χρώμα». Και πέτυχε. Τη βαναγιά τους έβγαλαν άφορα Ογδοντατόσες δοκιμές Κάναν αδερφάκι μέχρι να βρούνε Μίγμα μπογιά να μην την ξεχωρίζεις Από το πεντακοσάρικο ταλυθινό Λέει τώρα ο κύριος Μια και την πετύχαμε αδερφάκι μου Δεν πατάμε έτσι για πλάκα Καμιά εκατοστή πεντακοσάρικα Να δούμε αν το μασάει το τσουένι η πιάτσα Και πατήσατε Πατήσαμε πως Και τα ρίξαμε στο μαγαλά, Όπου να πούμε. Τα ανακατέψανε σε μάτσο με τα σωστά και τα κυκλοφορήσανε. Όπου να πούμε κανένα δεν ότι τα φυσίγια ήταν άσφαιρα. Σόπ, μα το Θεό. Και τώρα ο Βαγγέλας το πήρε με το χαμόγελο. Ε, τώρα να, μια και πετύχανε οι δοκιμές, λέει ο Κύριος, αμαρτία το Θεό αδερφάκι. Πρώτο δηλαδή τι έχει τράπεζα και βγάζει μόνη της τα λεφτά. Το κέρα το έχει. Και εμείς τα δικά μας καλά και ωραία και να της πατήσουμε μια αντίπραξη που να την ανασθενάξουμε. Διότι μέχρι εκατό κομμάτια την ημέρα τα βγάζεις εύκολα κύριε Βάγγελα. Δεν τα βγάζεις. Τα βγάζω. Και αφόσον είναι έτσι να πούμε μέχρι έναν χρόνο να βαστάξει το βιολί, εμείς τη βολέψαμε νομίζω. Λέγε, ναι, λαχαίνει τώρα να χρειάζονται τυρίς ανθρώπης στο γεζί. Ο κύριος να πούμε να κάνει κουμάντο Εγώ να τυπώνω Και να ακόμα να τα κυκλοφορήσει Συμπιάσα έξι Να καταλάβεις Πώς Και ο τρίτος άνθρωπος να πούμε Δεν βρέθηκε ακόμα Έτσι να πούμε Πηγιονές ως ο κύριος Γιώμησε τα ποτήρια με λύσκο Ο κύριο και γέλασε Τρες κολέγγιου φάτσιου Το οποίο το οποίο είναι λατινικό και εξηγείται: Τρει κάνουνε κολεγιά. Γιατί το δύσκολο σε αυτήν την υπόθεση είναι μου, να βρει το χαρτί. Εγώ που με βλέπετε, κύριοι, ταξίδεψα μέχρι Αμβούργο. Και είναι εκεί ένα τεχνήτη, Χάν, να το πούμε. Και παιδεύτηκε μήνα ένα να με βολέψει. Το χαρτί το έφερα όμω και είναι εντάξει. Χώρια δηλαδή που ο αγαπητό Βαγγέλα από εδώ έχει την βέμπελι μέχρι να πετύχει το χρώμα. Το πέτυχα. Βεβαίω. Και κρίμα που δεν δίνουν παράσιμοι στους παραχαράκτες θα έπαιρνε στο Victoria Cross. Εξακολουθώ. Κυκλοφορούνται σε 100-500 την ημέρα, δεν είναι μόνο να τα χαλάμε. Άλλος είναι ο σκοπός μας. Ποιος. Με τα ψεύτικα χρήματα να αγοράζουμε αξίες αληθινές. Ούτως ώστε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να έχουμε αληθινά κεφάλαια στα χέρια μας. Μάστε. Γι' αυτό, επί των κερδών θα παίρνετε από 10% ο καθένας της. Μόνο, παρακαλώ. Με το 10% ή τι 5.000 θα ζούμε όλοι πλούσια. Τις υπόλοιπες 35 θα τις μοιράζουμε έτσι. Από 10.000 του καθενός σας θα τις κρατώ εγώ σαν κεφάλαιο και θα τα μοιράσουμε άμα τελειώσει η δουλειά. Κι εγώ επειδή έβαλα τα κεφάλαια και το μυαλό, θα παίρνω και τις άλλες 5 που περισσεύουν. Έτσι, αγαπητέ μου, σε ένα χρόνο θα έχετε από 3.650.000 ο καθένας σας την πάντα για να είστε κύριοι και να μην έχετε πλέον την ανάγκη ουδενός ως κεράτα. Έκανε τους λογαριασμούς του ο νέστος. Πέντε την ημέρα να περνάει πάσας και δέκα στην πάντα να κάνει μεθάδιο το μεγάλο άρχοντα, δουλειά φίνα. Είπε λοιπόν το καλός έχει και ο Βαγγέλας που τον παραδεχότανε τον Νέστο για μυαλό, είπε και αυτός. Καλός έχει. Δώσανε τα χέρια και αδειάσανε τα ποτήρια τώρα πως βολεύτηκε από ταυτότητες ο Νέστος ο Κρέμπας και τον είπανε Αθανάσιο Καράζη και Κωνσταντίνο Λωμά και Θεοδόσιο Ξαφάρι και Αντώνιο Πεπέρογλου και Ξενοφόντα Μιλάρη και ένα σωρό άλλα τέτοια είναι το επιστημονικό μυαλό του Κυρίου που τα γάζωσε». Βρεθήκανε 30 ταυτότητες και 30 αλλιώτικε φάτσες Με μουστάκι μεγάλο, με μουστάκι μικρό, με γυαλιά και άνευ γυαλιά, με μουσική ξουρισμένος, ποτές με τη δική του τη φάτσα και πάντοτες με ύφος. Βαστάγανε δηλαδή του φάτσα του ξενοφόντα μιλά ή τη φάτσα του ξενοφόντα μηλάρι σε φωτογραφία, και είχε το αρχείο του ο κύριο. Πάγαινε σπίτι του ο και βάζανε τη φάτσα όπω του έπρεπε. Έπαιρνε και τη φωτογραφία και τα σέα του στη βαλίτσα και πάγαινε να φύγει με το τρένο ή με το παπόρι. Έβγαίνε σε μια πόλη να πούμε την Κομωτίνη με το όνομα και την ταυτότητα και τη φάτσα Κωνσταντίνος να πούμε Λουμάς. Πάγαινε στο καλό ξενοδοχείο με λεφτά αληθινά και εντάξει στη τσέπη του. Δήλωνε επάγγελμα «Εμπορος χρυσού ή έμπορος πολυτήμων ή χρηματιστής». Ωραία. Δύο-τρει μέρε κατατοπιζόταν και πέταγε το παραμύθι. Ενδιαφέρομαι για μάλαμα ή για πέτρε καλέ ή για συνάλλαγμα τέτοια. Δίνουνε κιόλα ότι πληρώνει καλά. Πόσο έχει το δολάριο, 30? 32 το πλέρωνε αυτός Πόσο του εκτιμήσανε τον πριλάτη, 50 λίρε? 60 πλέρωνε αυτό. Βρίσκανε συμφέρον οι κύκλοι, να πούμε, φρόντιζε κιόλα τα μικρά μέρη να μάθει ποιοι έχουν για πούλιμα και διπλάρωνε. Την έκλεινε τη δουλειά, πάντα βραδάκι πάγαινε στο σπίτι στο μαγαζί του πολιτή και του μέτραγε την τιμή σε καινούρια πεντακοσάρικα. Εγώ μ' αρέσει να πληρώνω τη μετρητής, έπαιρνε ότι ήταν να πάρει, δολάρια, λίρες, χρυσάφι διαμάντια. έκλεινε όλες τι δουλειές τη μια πίσω απ' την άλλη το ίδιο βράδυ και δήλωνε για να μην δώσει υπόψη. φύγω απόψε διότι μου έχουν πει ότι στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν κάτι περίφημα βιζατινά νομίσματα και γύριζε στην Αθήνα να τα κουμπίσει το κύριο. Βέβαια είχανε μία φύρα λόγω τιμών, κάπου 20%, αλλά τα ψεύτικα πεντακοσάρικα κυκλοφορούσαν. Ο νεστό άλλαζε φάτσα, ταυτότητα και όνομα και τράβαγε αμέσως σε άλλο μέρο. στην Πελοπόννησο να πω. Το ίδιο βιολί, το ίδιο φορτίο ξαναγύριζε. Οι άνθρωποι είτε τα βάζανε στην τράπεζα, που δεν πρόσεχε και πολύ τα χαρτονομίσματα, καθώς ον επαρχία και μικρό μέρος εμπάγαινε το μυαλό της ότι έχει να κάνει με μάπες, τράβηξε το λοιπόν το βιολί μήνες τέσσερις και μαζέψανε λεφτά με τη σέσουλα του κολέγγιου. Ωραία, καλά, πλούσια και φίνα, καθότανε καμιά φορά και εδώ, μια-δυο μέρε και χάλαγε τον κόσμο με τι πατάλε του, ονέστω. Έλεγε: Πόθανε ένα θείο μου στην Αυστραλία και μάψε μπόνικα, δόξα του Θεού» Το τρώγανε οι άλλοι. Έτυχε όμως τώρα η τράπεζα να τη έρθουν εμβάσματα από την επαρχία και να την πάρουν μυρωδιά την υπόθεση. Ασφάλεια, μυστικέ ανακρίσει, έτσι όπω γίνεται, πού τα βρήκατε τα λεφτά. Ένας έμπορος μας τα έδωσε, πως ήτανε. Του μπερδευόταν η ασφάλεια. Άλλος τον έλεγε με μουστάκι στην Τρίπολη, άλλος χωρίς μουστάκι στην Καστοριά, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άλλα ονόματα. Σου λέει, πολλοί είναι αυτοί που τα κυκλοφοράμε, δεν είναι ένας. Σπάσανε τα κεφάλια τους. Η αστυνομία έκανε τη σωστή σκέψη. Ποια μέρη δεν έχουν πάει, εκεί θα πάνε. Τα μαζέψανε τα παρθένα μέρη, Κρήτη, και έφυρα Ρόδο χαμολύσανε ανθρώπους στη πιάτσα και να σου τον έστω με το όνομα Τηλέμαχος Πρεβουζιάνος στα Χάνια. Ούτε που στο μυαλό του είχα να μεταλύθει τα ψεύτικα πενταγωνσάρια. Έμπορος ο λοιπόν, ρεκλάμα, πλερώνει καλά, έπεσε πάνω στα παιδιά της διώξεως. Και τη στιγμή που το μάζο με τα παραχαραγμένα, κάτι ανθίστηκε ο ασυνομικός, κάνει έτσι απότομα, του βγάζει το ψεύτικο μούς. <Και> Κανένας δεν πήρε μυρωδιά στα χανιά, ότι δέσανε τον Έστο και τον μπαρκάρανε στη σούδα για απάνω. Και ο Νέστος δεν είναι απ' τα παιδιά που τρώνε ξύλο, τα είπε όλα με το νι και με το σίγμα. Πιάστηκε ο Βαγγέλα στην άλλη μέρα το μεσημέρι Αλλά ο κύριος Όχι, δεν πιάστηκε Να πως Έλαχε τώρα ο κύριος που ήταν πολύ επιστήμονα Να στείλει τον έστο της πόλης Αλλά κρυφά έστειλε πίσω του και ένα δικό του Που δεν τον ξέρανε οι άλλοι δυο από τους Τρες του φολέγγιου Τον παρακολουθούσε πάντα κρυφά ο μάγκας Και είδε που τον μπουζουριάσανε Μπήκε στο ίδιο βαρπόρι, έφτασε στην Αθήνα και τα τηλεφώνησε. Ώσπου να τον ανακρίνουνε τον Έστο, ο κύριο επιστημονικά πράγματα που είχε κάνει δολάρια όλε τι αξίε και είχε έτοιμο το ψεύτικο διαβατήριο, μπήκε σε αεροπλάνο και την κοπάνισε. Ο Έστο και ο Βαγγέλας που μάθανε ότι διδυάσει και ο κύριο, σου λένε μπράβο. Τουλάχιστον θα έχουμε μια υποστήριξη και θα έχουμε και τα λεφτάκια μα όταν βγούμε. Έτσι συλλογιστήκανε, γιατί δεν του έκοψε ότι πάντα υπάρχει και ένα πιο πονηρό που σε ρίχνει. Το οποίο τώρα μέσα από το κάγκελο κάθονται και λογαριάζουν τι θα γεννεί με τον κύριο. Και όσο νάνε, λένε κι ανάθεμα στο γίγοι, τον πεθαμένο βασιλιά τη λιδίας που δεν τον ξέρουν και που ανάθεμα τα κόκαλά του έφτιαξε τα λεφτά και παρακίνησε τον κόσμο να φτιάνει κι αυτό και να βρίσκει καλά καθούμενα τον πελάτο. Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Από τις εκδόσεις Ερμίς. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικέ Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασκέτας